Κεραμαίος τρέμε! Κεραμαίος τρέμε! Η νέα γενιά έχει δανεικά που δεν ξεπουλιέται ούτε προσιμά! Εμείς δεν θα υποχωρήσουμε όσο δεν βάζουμε να σου το μυαλό εμείς θα συνεχίσουμε να έχουμε καταλήψει <Ρεσίες> Όσοι δεν θα πω μακριεί Κάνουμε την κατάληψη γιατί προσπαθούμε να επιδιώξουμε, να κερδίσουμε αυτά που ζητάμε. Αρχικά με τον να αντιμετωπίζει κεραμέως έτσι το πρόβλημα δεν βοηθάει κάπου, ίσα ίσα τους εξαγριώνει κι άλλο. Εμείς θα συνεχίσουμε δυναμικά γιατί δεν μας έχουν φέρει ακόμα αυτά που χρειαζόμαστε. Κάτω από τη μάσκα, έχουμε πολύ, μόρφωση υγεία, για κάθε μαθητή. εικόνε και ήχη από τους μαθητές που βγήκαν στους δρόμους τη Αθήνα. Έχουμε πολλούς ήχους, ακούσατε τραγουδάκια για την Κεραμέως, την οποία ένα άλλο μαθητής με την Τουντούκα την καλή να τρέμει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τρέμει η Κεραμαίος, το μόνο που τρέμει είναι στη φωνή του Θεού. Μπορεί και του Κυριάκου, αλλά μπορεί στο μυαλό τη να είναι ίδια αυτά τα δύο. Οπότε δεν θα τρέμει, κυρία Κεραμαίο. Το σύνθημα που λέγανε χτε και είναι και πολύ ωραίο, αν δεν το έχουμε σε ήχο όμω, το γράφανε σε πολλά πανώ, είναι το εξή. Δεν είμαστε κόστο, είμαστε το μέλλον. Βέβαια, τα παιδιά το λένε αυτό σε μια κοινωνία που όλα τα μετράει με το κόστο και το κέρδο. Γιατί αυτή είναι η κοινωνία και αυτή είναι η μόνη αξία. Όταν ακούτε για άλλε αξίε, να ξέρετε, το ξέρετε, ότι αυτή είναι η μοναδική αξία αυτή την κοινωνία. Το κέρδο και τι φέρνει κέρδο. Ε, τα σχολεία, τα δημόσια δεν πολύ φέρνουν κέρδο. Μην πω ότι είναι και στη δική του λογική και φύρα. Οπότε, κάτι μπουντρούμια εκεί, κάτι μισοάφτιαχτα κτίρια, εγκαταλελειμμένα, κάτι κοντέινερ σε πολλέ περιπτώσει και παιδεία που δεν είναι την. Ε, εκπαιδευτική διαδικασία και βιβλία που κανεί δεν παίρνει τίποτα από αυτά. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Οπότε, πήρω την Τουντούκα -του ο μαθητή και απευθύνθηκε προ όλου εμά αλλά και την Κεραμέου. Την εβδομάδα που μα πέρασε, η κυβέρνηση, οι διευθυντέ και οι δήμοι με διάφορου τρόπου προσπαθούν να συγκοφαντήσουν τον αγώνα μα. Να μα βγάλουν παράνομου, να μα βγάλουν τρελού και ότι το κάνουμε για χαβαλέ. Να μα τρομοκρατήσουν με απειλητικά email όπω έκαναν στο έκτο γυμνάσιο Γιού Δημητρίου. Και όπου δεν του βγαίνει τρομοκρατία, προσπαθούν να μα πιάσουν φίλου, να μα ρίξουν στάχτη μάτια ότι δίθεν είναι μαζί μα. Αλλά δυστυχώ δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Κεραμαίος εχθές με την απειλή ότι θα χάσουμε γιορτές, εκδρομές και τα Σάββατά μας, νομίζει ότι θα σταματήσει με το δίκιο αγώνα μας. Εμ λοιπόν, εμείς οι μαθητές της απαντάμε. Το άλλο με τον Τοντό, το ξέρει. Εμείς θέλουμε τα σχολεία μας ανοιχτά και ασφαλή. Αυτοί μα έστειλαν στα σχολεία χωρίς κανένα μέτρο προστασία. Και αν το ξέχωσαν θα τους το θυμίσουμε ότι περισσότερα από 250 σχολεία είναι κλειστά λόγω κρουσμάτων. Όπως λέει και το πανό μας, θέλουν δε θέλουν θα μας ακούσουν και ραμαίος τρέμε. Πορκέ, πρέγουν το πόρκέ, με ζουμε το ίδιο θέαμα θεατές. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατέ. Είναι όνειρο για τη δημοκρατική κοινωνία, για τη δημοκρατική πολιτεία οι καταλήψει από ανήλικους μαθητές. Η φωνή αυτή από τον τάφο ανήκει στον Κοντογιανόπουλο. Υπουργός Πεδίας το έτος ορόσημο για τις καταλήψεις το 1991, τριετία, μπαμπά Μητσοτάκη, Προσπαθούσε να βάλει τάξη, κάτι περίπου σαν αυτά που κάνει και Ραμαίος, με την ίδια ακριβώ αντίληψη, αυτή την παπαδίστικη, την εθνοχριστιανική, καταδικαστέα απόλυτα, που μόνο έχει μείνει στι ταινίε με τον κλασικό γυμνασιάρχη Χούντας, να θυμίζει. Με αυτή την αντίληψη λοιπόν, προσπάθησαν και τότε να τα βάλουν με τη νεολαία, υποκινούμενη και τότε η νεολαία, και όποτε έχει βγει στο δρόμο η νεολαία, πάντα είναι υποκινούμενοι για αυτέ τι αντιλήψει, αυτά τα μυαλά και αυτού του. Ανθρώπους. Και τον στοιχειώνει τον Κοντογλιανόπουλο που από χτες κάνει έτσι μια, ένα γύρο στα μέσα ενημέρωση. Τον στοιχειώνουν όλε αυτέ οι καταλήψει τότε, γιατί έχασε και τη θέση του, αν θυμόσαστε, και κυρίω τον στοιχειώνει το υποκινούμενο, όπω ο ίδιο λέει, του πράγματο. Δεν είναι ούτε εκεί δε μόνο αυτομαθητικό κίνημα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είναι καθαρά πολιτικό κίνημα με πολιτικέ προτεραιότητε. Είναι γνωστό ότι ο κάτοχος του νοου χο τάου των καταλήψεων είναι η ΚΝΕ, και τα αριστερά κόμματα. Απόδειξης, ποιο είναι το συντονιστικό όργανο των μαθητικών καταλήψης. Ποιο συγκροτεί αυτό το συντονιστικό όργανο. Συγκροτείται στα γραφεία της ΚΝΕ από διορισμένα μέλη της ΚΝΕ. Μάλιστα. Μάλιστα, αποκαλύψεις εδώ, υποκινούμενο, οι υποκινούμενοι μαθητέ από την ΚΝΕ. Αν είναι έτσι και όλοι αυτοί που βγήκαν χτε στον δρόμο είναι κνήτες, σήμερα έπρεπε να έχει γίνει επανάσταση σοσιαλιστική. Επαναστάτε στα βουνά και στι πόλει. Δεν στέκουν λογικά όλα αυτά που λένε. Έχουν μια περιορισμένη αντίληψη, λογικό για την εκλεισμένη σε γραφεία, καμία αγίωση με την κοινωνία, για να καταλάβουν τι μπορεί να ένα παιδί, ειδικά ένα παιδί 18, 17, 16 χρονών, να το βγάλει. Από το καθημερινό ρυθμό του, να, το, να συγκρουστεί με την οικογένεια, να συγκρουστεί με του καθηγητέ και να βγει να διεκδικήσει. Η υποκίνηση η κομματική είναι το τελευταίο που θα μπορούσε αυτό το παιδί να το αναγκάσει να κάνει όλα αυτά. Αλλά νομίζω είναι περί ο διάλογο. Μην γίνεται ποτέ κοντογιανόπουλη. Ε, όλοι εσεί τα παιδιά, και όταν ακούτε όλου αυτού το τόσο παλιό και μουχλιασμένο, σχεδόν πεθαμένο, να μιλάει κατά του αγώνα σα, να ξέρετε ότι κάνετε κάτι πάρα πολύ καλό και συνεχίστε έτσι ακριβώ. Όσο περισσότεροι κοντογιανόπουλοι μιλάνε. Τόσο πιο δίκαιο είναι ο αγώνα σα και υπάρχει πιθανότητα να στεφτεί και με επιτυχία όπω είχε γίνει τότε στην, στα δικά του χρόνια. Εδώ είπε ο Κοντουγιανόπουλο Γιακνέ. Ναι. Έρχεται ο Άδωνη σήμερα το πρωί στο Μέγκα σε μια εκπληκτική εμφάνιση και λέει ότι δεν είναι ακριβώ κομμουνιστέ. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι. Τα παιδιά βγήκαν στου δρόμου επειδή έτυχε να δω τη μαθητική λεγόμενη πορεία από το γραφείο μου, που πέραζαν από μπροστά από το Σύνταγμα. Πρώτα απ' όλα το μεγαλύτερο μέρο τη πορεία που δεν ήταν μια πολύ μεγάλη πορεία δεν ήταν παιδιά, ήταν αναρχική. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ τα παιδιά ρίξανε μολότοπ με δυναμίτη στα ματ. Είδατε τι έγινε στο σύνταγμα όταν 6, 7, 8, 10 μπουκάλια μολότοπ με δυναμίτη πάνω στα ματ. Νομίζω εδώ ότι γίνεται πόλη, εδώ γίνεται πόλεμο στο σύνταγμα. Λοιπόν, επειδή δεν είπα πιστέψει ότι στις όλο το δυναμή πέταγαν μαθητές, προφανώς αυτή ήταν οργανωμένη του λεγόμενου αντιεξουαστικού χώρου. Τι, δεν το εκφράζουν τους μαθητές οι καταλήψεις. Εκφράζουν κάποιε πολύ μικρές και θλιβερές και θορυβόδεις μειοψηφίε. Άρα, δεν εκφράζει αυτό τους μαθητές που γίνεται. Λέει κάποιο για μειοψηφίες, αυτός που είναι σε ένα κόμμα και σε μια κυβέρνηση που έχει βγει με μειοψηφία το 40% και βγαίνουν όλε οι κυβερνήσεις με ένα τέτοιο σύστημα και μιλάνε όλοι αυτοί για μειοψηφίε. Θα ακούσουμε πώς ακριβώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ο Ξανθός Γερμανάκος, ένας ε, μαθητής που βγαίνει στα παράθυρα και είναι και πολύ συγκροτημένος, ε, σήμερα το πρωί ήταν στον Παπαδάκη και μίλησε για το τι γίνεται στο σχολείο του και πώς η μειοψηφία αποφάσισε. Ε, στο δικό σας σχολείο πόσα παιδιά ήταν υπέρ τη κατάληψης 125 από, τα 170. 125 από τα 170. Θα φανούν από, εκ του αποτελέσματο πόσοι θα συμμετέχουν στην, στην εκ, εκπαίδευση. Αυτό είναι το θέμα. Δي. Αν και δηλαδή, τους, δηλαδή έτσι, κύριε έτσι. Γερμανάκο, α, πολλά παιδιά από αυτά τα οποία είχαν πει ναι στην κατάληψη θα μείνουν στο σπίτι, γιατί κάθε πρωί δεν πάνε στην κατάληψη όλα τα παιδιά. Θα μείνουν στο, στο σπίτι. Κάθε πρωί στο σχολείο έρχονται 15 παιδιά. Μάλιστα. Οι τάπε πέφτουν πίσω από την άλλη, όπω και τα καρφιά. Λογικό έτσι κάπως ε, Αυτά τα παιδιά εδώ Οι αναρχικοί, οι κομμουνιστές, οι κνήτες Με μειοψηφία και υποκινούμενοι Και 115 και 120 είναι Το καταλαβαίνει ο καθένας Λαμβάνουν τις αποφάσεις Και επειδή έχει πέσει Μια διρεκτίβα γενικότερα Να στοχοποιηθούν και να κατηγορηθούν Όλα αυτά τα παιδιά Πάντα το κάνανε αυτό ε, Ο Καλλιάνος που ακούμε και τον καιρό Εδώ βουλευτής της Ν. Δημοκρατίας Όλα αυτά που βγήκαν χθες και διαδήλωσαν το είπε για αυτά που κάψαν αλλά ε, όταν λες κάτι τέτοιο αφήνεις την υπόνοια γενικότερα και βλέπω μια ανακοίνωση από μαθητές που κάνουν κατάληψη σε σχολείο της Πάτρας και λέει για να δείτε πόσα λιτάκια είναι και κακομαθημένα παιδιά που θα ακούσουμε σε λίγο. Για όσου δεν έχουν ενημερωθεί, αύριο θα μαζέψουμε χρήματα για την κυρία του Κηλικίου. Ό,τι μπορεί ο καθένα μέχρι 2 ευρώ. Η γυναίκα έχει να δουλέψει 9 μήνε και έχει έξοδα και με την κατάληψη τη δυσκολεύουμε και εμεί. Γι' αυτό λοιπόν και το προτείναμε. Δεν είναι ανάγκη να φέρει κάποιο αν έχει πρόβλημα, είναι απολύτω κατανοητό. Αυτά τα λιτάκια και τα κακομαθημένα παιδιά στην πάτρα αυτό. Να ακούσουμε πώ του χαρακτήρισε πέρα από αναρχικού και κομμουνιστέ ο Κοντογιανόπουλο. Αναρχικού Άδωνη, ο ίδιο Άδωνη του υπόλοιπου μαθητέ. Τα βιβλία είχαν μοιραστεί υπάρχει. νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Θα Μην ήθελα σε αυτό το σημείο. θα βρείτε μία έλλειψη σε ένα σχολείο κάπου στην Άνω Ραχούλα, εγώ θα αυτό το θέμα. Και στην Άνω Ραχούλα oh. θέμα oh. είναι. Αυτή είναι η εικόνα των σχολείων. Και δεν κάνουν καταλήψει εκεί που έχουν κενά, κάνουν καταλήψει εκεί που είναι κακομαθημένα. <Ρεβιστά> Λέμε, ότι ίσως θα έπρεπε να είστε λίγο πιο, όχι εσείς προσωπικά, και η κυβέρνηση... λέτε Να μην το λέτε καθόλου. Είναι κακομαθημένα, τέλος. Παρόλα αυτά τα παιδιά έχουν κάποια αιτήματα που είναι και ορθά θα έλεγα. Δηλαδή ζητάνε λιγότερα παιδιά στις τάξεις. καθαρίστε. το ορθό ποιος το κρίνει. Ε, πολύ σωστό ερώτημα αυτό. Καταρχήν βάζει χέρι και στη δημοσιογράφο ε, την Ανθήτης, λέει μην μιλάτε, μην τα λέτε αυτά γιατί κάκο μαθαίνετε. Πανικός, χάσιμο ελέγχου, λογικό, λογικότατο. Είναι κακομαθημένα τα παιδιά, δεν μπορεί να καταλάβει ότι όποιο διεκδικεί δεν είναι απλά κακομαθημένος. Μπορεί και να είναι ένας δύο, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που στοιχειοθετούν και συγκροτούν την υπόσταση του διεκδικητή, του αγωνιστή και σε καμία κοινωνία και σε καμία χρονιά στην ιστορία τη ανθρωπότητα δεν θα πάψουν να υπάρχουν τέτοιοι. Πάντα θα υπάρχουν, θα διεκδικούνε. Προφανώ. Όταν είσαι καθισμένο στην καρέγγλα και έχει γλύψει εκατοκατουριμένε ποδιές και έχει κάνει εκατοκολοτούμπε από μικρό μέχρι τώρα, δεν μπορεί να καταλάβει όλη αυτή την αντίληψη και το μόνο που ξέρει είναι να κατηγορεί αυτό που. Γιατί δεν υπάρχει επεξεργαστή ισχυρό από κάτω, είναι να κατηγορεί αυτό που δεν καταλαβαίνει, αυτό που απειλεί σε εισαγωγικά, όχι τη θέση σου την κυβερνητική, την αντίληψη που έχει για την οργάνωση τη κοινωνία. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο προσόν αυτών των παιδιών. Απειλούνε αυτό ακριβώς που έχουν στα μυαλά τους όλοι αυτοί. Τα παπαδοπαίδια, οι γυμνασιάρχες της Χούντας, όλοι αυτοί γραβατωμένοι που το μόνο που ξέρουν να κατηγορούν και τίποτε άλλο. Κάπου εκεί στη συζήτηση βγήκε ότι όλο αυτό που βλέπουμε, όλες αυτές οι απειλέ τη Κεραμέως, λες και θα μασίσουν τα παιδιά τώρα από τις απειλέ, με τις απουσίες και όλα τα υπόλοιπα, ε, βγήκε ότι είναι μια μαλθακότητα της κυβέρνησης και ότι είναι πάρα πολύ μαλακή με τα παιδιά. Θα πάει άνθρωπο να, πρέπει να πρέπει. καταλάβει δημόσιο χώρο, θα παραβιάσει τον νόμο, και εμεί θα του λέμε μπράβο, παιδί μου, τι καλά που το κάνει. Και θα μάθει από, την, από, τη, από, τη, από τη σχολική του ηλικία ότι το σωστό στην Ελλάδα θα παραβιάσει Μήπως τον νόμο. Μήπω είμαστε πολύ σκληροί με τα παιδιά, αυτό ρωτάμε. Μήπω θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο υπηϊκοί για να συνεχίσουμε μια συζήτηση. Είμαστε πάρα πολύ μαλακοί με τα παιδιά. Γιατί άλλο λέμε Είμαστε υπερβολικά μαλθακοί με τα παιδιά. Όταν λέτε παιδιά παιδιά πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα. Και καταλαβαίνουν ότι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Έτσι καταλαβαίνουν τα παιδιά. Δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά τους λες «Κάνε παιδί μου τι γουστάρεις» Μιλάνε για τήρηση κανόνων αυτοί που φυγάδευσαν τον Χριστοφοράκο. Μιλάνε για τήρηση κανόνων και κουνάνε το δάχτυλο στα παιδιά και σε όλη την κοινωνία αυτοί που ε, υποτίθεται πρέπει να εφαρμόζουν τους νόμους οι οποίοι νόμοι λένε για υγεία σε όλους τους πολίτες, παιδ Δικαιώματα σε όλους τους πολίτες, εργασία σε όλους τους πολίτες, όχι ανεργία. Όλοι αυτοί λοιπόν μιλάνε για τα δικαιώματα και κουνάνε το χέρι στα παιδιά. Έχουμε την πρόταση εδώ πώς θα μπορούσε να είναι ή πώς είναι μέσα στο μυαλό του Άδωνη και των υπολείπων ε, Η τη τάξη της κοινωνίας. Προκήρυξης υπαριθμών 1. Έχοντες υπόψη τα διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 798 του 1970 περί καταστάσεως πολιορκίας, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν. Απαγορεύουμε. Πρώτον, τα συνυπέθρο συγκεντρώσεις πλέον των 5 ατόμων. Oh! Δεύτερον, την καθιονδήποτε τρόπο άσκησης, άσκησης αντεθνικής προπαγάνδα. Oh! Τρίτον, τα σποδοσφαιρικά σε γέννη συναντήσεις. Οι παραβάτε της παρούσης θα παραπέμπονται ενώπιον των εκτάκτων στρατοδικείων. Oh! Και θα δικάζονται βάσει των διατάξεων του περικαταστάσεως πολιορκίας νόμου. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Δημήτριο Ζαγοριανάκο. Σου λέω στον λόγο του θυμί Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Το καταλαβαίνουμε. Όλοι το καταλαβαίνουμε. Αυτά υπάρχουν στα μυαλά, ζορίζονται, φουσκώνουν, εκνευρίζονται και με δημοσιογράφου και με την κοινωνία και με του μαθητέ. Και είναι πολύ ωραίο και πολύ διασκεδαστικό αυτό που βγαίνει πάντα από τέτοιε καταστάσει. Δεν ξέρω τι κατάληξη θα έχει σε αυτή τη φάση αυτό ο αγώνα των μαθητών. Μπορεί όποια κατάληξη είχε και τι προηγούμενε. Μην μπορεί κάτι διαφορετικό, δεν μπορεί κανεί να το προδικάσει. Όμω μετά τον εμφύλιο που νίκησε αυτή η πλευρά, έτσι όπως νίκησε στρατιωτικά, ε, έχουν τα πάντα στα χέρια τους και δεν μπορούν ποτέ όμως να υποτάξουν ε, αυτόν τον λαό. Και με διάφορες εκφράσεις και αφορμές πάντα ξεπετάγεται και ποτέ δεν θα κάνει δεκτό αυτή την αντίληψη, τεκτή αυτή την αντίληψη που θέλουν να επιβάλλουν στην κοινωνία. Να κοιτάς μόνο τον εαυτό σου, να κοιτάς μόνο τη δουλειά σου, να μην συμμετέχει σε τίποτα συλλογικό, να μην σκέφτεσαι καν, να δέχεσαι αδιαμαρτύρητα αυτό που σε επιβάλλουν, είτε είναι μνημόνιο, είτε είναι νόμος, είτε είναι διάταξη, ενώ ξέρουμε όλοι ότι αυτά δεν ισχύουν για όλους. Αλλά όμως αυτοί κουνάνε το δάχτυλο μόνο σε αυτούς που μπορούν, εργαζόμενους, ναυτεργάτες, εργάτες, εργάτες των δήμων, οικοδόμους, δημόσιους υπάλληλους, μαθητές, ε, εκεί μπορούν και τα κάνουν. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι στέκονται Σούζα όταν πέσει το τηλέφωνο και μόνο. Το τηλέφωνο θα χτυπήσει από πολύ συγκεκριμένα κέντρα και κατηγορίε του πληθυσμού. Ενώ λοιπόν τα έλεγε όλα αυτά, πολύ ωραίο εκεί Καιλικά κακομαθημένα τα παιδιά. Ήταν μόνο στο παράθυρο μαζί με του δημοσιογράφου. Έλεγε ότι πρέπει να υπακούν στου νόμου. Του βγάζουν στο μέγα το πρωί, ο Χάσα και οι Βούλγαρι, του βγάζουν μια μαθήτρια από το άλλο παράθυρο. Και θα έλεγε κανείς όταν έχει κάποιος το θάρρος της γνώμης του και θα λέει τόσο καθαρά και τόσο αυστηρά και είναι υπέρ της δημοκρατίας, στις αστικής που έχει χυθεί και αίμα για την αστική δημοκρατία θα έλεγε κανείς ότι θα καθόταν εκεί να μιλήσει. Αμ δε. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, ε, ζήτησε να παρέμβει, η κυρία Κωνσταντίνα Παντέλαρου, που είναι από το 26ο ΓΕΛ Αθηνών. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνα. Θα ήθελα να την ακούσουμε με προσοχή. Εγώ Πατλώς... δεν θέλω να κάνω διάλογο μέσα όχι, με την Όχι, δεν θα, θα κάνετε εσείς διάλογο. Θα βγάλετε αφού τελειώσω εγώ παρακαλώ. <σομίου> Η Λέει, τώρα... Κύριε Γερδιά, να ακούσουμε, δεν θέλετε να κάνετε Εδώ... διάλογο. μαζί. μου δεν Μην μιλήσετε μαζί, δεν ακούσουμε την нрав... Θα την χάλετε αφού τελειώσω εγώ. Να ακούσουμε την άποψή τη. Έχω της να δημιουργία. πω 200 πράγματα για το ΕΣΠΑ το οποίο κάνουμε θα τώρα. Τα πούμε, για τα φορολογικά μα Για ένα χρόνο. σωρό πράγματα του Υπουργείου Ανάπτυξη. Για να καταλάβουν οι φάσει τη Έχω δουλειά, δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Αν θέλετε να βγάλετε την κυρία, πολύ ευχαρίστω όταν τελειώσω εγώ. Αν θέλετε να τελειώσουμε τώρα, καμία αντίρρηση. Εντάξει, Υπουργέ, πάντως δεν είναι και σωστό αυτό που λέτε τώρα. Σα είπα, δεν θέλω. Δεν είναι δική του δουλειά. Επί μισή ώρα μιλούσε για του μαθητέ, για τι καταλήψει και για του νόμου που πρέπει να τηρούν και πόσο κακομαθημένα είναι τα παιδιά. Εκεί ήταν δική του δουλειά. Και ξαφνικά θυμήθηκε να πει για το ΕΣΠΑ όταν του βγάλαν τη μαθήτρια. Γιατί δεν έκατσε εκεί να πει στη μαθήτρια ότι είναι μειοψηφία η μαθήτρια και ότι είναι υποκινούμενη. Γιατί αυτά είναι ωραία να τα λε στα παράθυρα μόνο σου, που δεν είναι και δική σου δουλειά, γιατί το ΕΣΠΑ είναι η δική σου δουλειά. Αλλά όμω όταν έρθει ο αντίλογο απέναντι, αμέσω το γνωστό κακάρισμα της Κότας, γιατί όλοι αυτοί έχουν και μια ανδρεία η οποία τους συνοδεύει και είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο χτίζουν τις απόψεις τους. Στο άλλο κανάλι, στον Αντένα, βγάζει τον, ε, έναν μαθητή, τον Ξανθό Γερμανάκο, ακούσαμε και πριν, όχι τώρα θα ακούσουμε πρώτη φορά. Ο Ξανθός Γερμανάκος, έτσι λέγεται το, επίθετο, το όνομα του και το επίθετό του, μιλάει για τα αιτήματα που έχουν οι μαθητές. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να απαντήσω στο αφήγημα το ότι είμαστε κατά τη μόρφωση. Όχι κύριε Παπαδάκη. Το να παλεύει σήμερα ένας νέος για τη μόρφωση με ποιότητα δεν σημαίνει ότι παλεύει για να κάνει ένα κενό στο σχολείο του, για να παίξει μπάλα ή να ασχοληθεί με, με, τα, με την προσωπική του ερωτική ζωή. Όχι. Σήμερα ένας νέος έχει κάθε δικαίωμα και έχει και κάθε υποχρέωση πρώτα στην κοινωνία να παλέψει. Και για υγεία δική του και της οικογένεια του, αλλά και για μόρφωση με επίπεδο. Κύριε, κύριε Αυτός Μανάκο... ο οποίος μαστερεί το δικαίωμα στη μόρφωση είναι το Υπουργείο, και με τις προβοκατόρικες τακτικές, αλλά και με τη τηλεμάθηση, η οποία, όπως είπα, ένα 30% δεν μπορείς να την παρακολουθήσει ούτε τον Μάιο. Όποιος κάνει κατάλληση απένα από ουσία. Κι αν θέλει να μείνει στη διατάξη, θα μείνει στη διατάξη. Τελεία είναι και σφόδρα αντισυνταγματικό αυτό που μόλις ακούστηκε και παράνομο είναι σαν να λέει ότι όποιος κάνει απεργία δεν θα ξαναδουλέψει ποτέ στη ζωή του οι απεργίες οι διαμαρτυρίες είναι μέσα στο πλαίσιο της αστικής δημοκρατίας όπως την υπηρετούν με άριστο τρόπο και έχουν φτιάξει αυτό το ωραίο επιτελικό κράτο. όλοι αυτοί, ο Γερμανάκος, τον ακούσαμε και πριν που έλεγε για τους μαθητές ο Αντένα έχει την εξή ιδέα μαζί με τον, με τον μαθητή Γερμανάκο το επιθετό του, να βάλει στο άλλο παράθυρο έναν άλλο μαθητή που δεν είναι υπέρ των καταλήψεων είναι από το λύκειο των Καλυβίων λέγεται Κεσίδη, και του δώσανε το λόγο να πει τι πρέπει και τι δεν πρέπει και γιατί δεν κάνουν στο δικό του σχολείο κατάληψη Πιστεύετε yeah. και είπατε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα <Και> τα οποία ε, θα μπορούσαν να σας κάνουν και εσάς <Και να πιστείτε <Καισχε> <Καισχε> Ότι θα πρέπει να γίνει κατάληψη στο σχολείο. Όντω δεν υπάρχουν προβλήματα. Yeah. Ή έχετε μια άλλη ιδεολογική προσέγγιση. Yeah. Γιατί εδώ προσέξτε να μιλάμε τα πράγματα και τα λέμε με το όνομά του. Yeah. Τον κύριο Γερμανάκο τον έχουν χαρακτηρίσει Κνίτη. Yeah. Κνίτη σα έχουν χαρακτηρίσει, κύριο Γερμανάκο. Yeah. Εγώ θέλω να με ειλικρινεί. Yeah. Τα έχετε ακούσει και το ξέρετε. Yeah. Πιστεύετε λοιπόν, κύριε Κεσίδη, ότι ο κύριο Γερμανάκο και παιδιά σα τον κύριο Γερμανάκο, ναι, σα τον κύριο Γερμανάκο, γιατί ε, ε, είσαστε όριμα παιδιά, είναι κατευθυνόμενοι και ότι η κατάσταση αυτή των καταλήψεων είναι κατευθυνόμενη, κύριε Κεσίδη. Μπορεί να, αυτό το, μπορεί να υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο Σίγουρα είναι σοβαροί λόγοι αυτή που έθεσε Απλά είναι ήδη, ήδη δύσκολη καιρή με τον κορονοϊό Και όλες αυτές τις καταστάσεις της πρωτόγνωρες που ζούμε Αλλά δεν πρέπει να δυσκολεύουμε και άλλο Και την κυβέρνηση να ασχολείται και με τέτοια άλλα θέματα Είναι οι δύο μαθητές, είναι οι δύο κόσμοι Καλά παιδιά και τα δύο και συμπαθέστατα όπω τα είδα ο ένα λέει για αιτήματα για προστασία τη οικογένειά του, των παππούδων και ότι μέσα στο σχολείο, έτσι όπω έχει γίνει, δεν είναι ασφαλή τα πράγματα. Θέτει και θέματα ευρύτερα παιδεία και μόρφωση, γιατί δεν μπορεί να πάει στο εξωτερικό ο Γερμανάκο και η δική του και η πλειοψηφία των παιδιών, και πρέπει σε αυτόν τον τόπο να έχουν ισότιμη αντιμετώπιση και μόρφωση πραγματική. Και ο άλλο λέει ότι δεν πρέπει να φέρουμε σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση. Αποφασίστε μόνοι σα τι μέλλον θα έχει ο καθένα από του δύο. Ποιο έχει τη συγκρότηση που πρέπει, την αισθητική που χρειάζεται ένα παιδί, τη μαχητικότητα, το μυαλό και ποιο θα προχωρήσει από αυτού του δύο. Εσεί, ο καθένα, ό,τι θέλετε. Επειδή βγήκε ο Κοντογιανόπουλος Βασίλης Κοντογιανόπουλος Μπίλη Κοντογιανόπουλος έτσι τον λέγαν τότε οι μαθητέ στο 91, πάμε λίγο στο 91, 30 χρόνια πριν, να ακούσουμε τι ωραία τραγουδάκια του έλεγαν πριν τον φάνε. Μάνα Έλα μάνα να με δίς, Τώρα πούμε με φετίδις, Τώρα που με φετίδις, Δημεριά τους δρόμους τριγύρνω, Κι ας είσαι εδώ τριγύρνω, για να σε δώ, Πού είναι ο υποκινήτη, πού είναι ο υποκινήτη, πίλη-πίλη προσευχή σου. Πίλη-πίλη προσευχή σου, θα δασπίτη παρέτη σου. Πίλη-πίλη είσαι εδώ, πίλη-πίλη είσαι εδώ. Έβγα έξω να σέδω, έβγα έξω να σέδω, πίλη στο Υπουργείο τρβασε καν μουσο τβσε καλά και το και το μισοτακι γ να καντας ya να καντα και το και το για Αυτά λοιπόν, τα ωραία λέγανε τότε οι μαθητές. Πάλι Μητσοτάκη, γιατί ήταν ο μπαμπάς Μητσοτάκη. πρωθυπουργός. Εδώ είναι η Ελληνοφρένη, όπως κάθε 2111080880, το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει μέσα πολύ μεγάλη χαρά. παραπολιτικά.gr, το mail του σταθμού και τη εκπομπής αυτή την ώρα. Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε γρήγορα στο πρώτο λαό και εδώ είμαστε σε λίγο. Καλό μεσημέρι, Αποστόλη, Εύημε. Γεια σου, Έφη. Ήθελα να πω μάτια μου ότι ντρέπομαι ειλικρινά για αυτό που έκαναν στου γητρού ε, για τον ξυλοδαρμό και όλη τη συμπεριφορά Ναι, αλλά έκανα... έχουν εισπράξει χειροκροτήματα σε ανύποπτο χρόνο. Αυτό γιατί ήθελα δεν τα να μετράμε αυτού. όλα. Αυτό, όχι, αυτό ήθελα να σου πω. Ότι τουλάχιστον θα έπρεπε να του υπερασπιζόμαστε και εκείνη την ώρα. Όσοι είναι μπροστά εκεί, να πάνε να του υπερασπιστούν. Σα θα... ο κόσμο γιατί δεν ήταν μπαλκόνι και δεν έχουν μάθει έτσι έχουν μάθει τις εκδηλώσεις από τον μπαλκόνι μόνο. Γεια σου! Ή κανεί. Πολλά. Καλό είναι αυτό να είναι πολυπράγμονο. Ο άνθρωπο είναι καλό. Επειδή είσαι έτσι πολυπράγμονο, έχω μια απορία. Και θέλω να μου τη λύσει εσύ. Βλέπω στο ίντερνετ γενικώ διάφορα, στα social κλπ. Βλέπει ε, Σιριζέου από τη μία να βλέπουν το παλικάρι που βγήκε στον παπαδάκι, του ε, έκανε κομματάκια. Του, οι φάπε πέφτουν μία πίσω από την άλλη για τι καταλήψει και τα σχετικά. Με μεστό λόγο, όπω όλοι παρατηρήσαμε κλπ. Οι που κολλάνε. Βλέπουν, τον βλέπουν οι Σιριζέοι και στο πρόσωπό βλέπουν τον μελλοντικό πρωθυπουργό, τον Τσίπρα. Τον αντίστοιχο τέλο πάντων Έτσι σε μερικά χρόνια από τώρα, γιατί όπω λένε έτσι ξεκίνησε και ο Τσίπρα. Καλά, αυτοί έχουν κόψει οι καπίστριε από καιρό, έτσι καλώ. Κυρία, παιδί μου, περίμενε. Έχω κάπου να καταλήξω. Oh. Βλέπει άλλου Σιριζέου στα social pali να λένε ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, έχουμε αφήσει την κυβέρνηση να αλωνίζει, οπότε δεν υπάρχει ξέρω εγώ, αντίλογο στην κυβέρνηση κλπ. Ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι Σιριζέοι αναγνωρίζουν ότι το από το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αντιπολίτευση. Αχά. Oh. Ερώτηση. Πραγματικά εδώ είναι η απορία μου. Κάποιοι είναι χρήσιμοι η λύθοι για το σύστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι είναι η Σιριζέοι, τι είναι. Ε, άχρηστου ηλίθιους δεν του λε. Όχι, τι του λε όμω. Τι, τι ρόλο βαράνε, τι χρησιμεύουν. Χρησιμότατοι. Πού, παιδί μου. Στη διατήρηση. Τίνος Του συστήματο. Okay. Στη συντήρηση τη απειλή. Μάλιστα. Να κατήσουν τη θέση ζεστή μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκε να έρθουν τα μυτσοτάκια. ήσαν τα μυτσοτάκια όμω. Ε, μην ανησυχεί. Εκεί πρέπει οι θα έχουμε συντήρηση του συστήματος αυτού, ενώ της Νέας Δημοκρατίας πάλι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, ποτέ δεν προβλέπεις καμιά αλλαγή. Εάν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί, μπορεί να, έχει, να έρθει αλλιώς, αλλαγμένο. να έρθει αριστερός. Εγώ ελπίζω, ακόμα, δεν είμαστε τώρα τίποτα, βεβαίως. Ε, καλά, η ελπίδα παιθαίνει πάντα τελευταία, όπως λένε. Ναι, ή τη Τσίπρας πρώτη, αλλά ναι, εξαρτάται. Είμαι ένα από του ε, χιλιάδε κριτικού που απορρίφθηκαν λόγω παραβόλου για ναι. το βήμα τη Βουλή στην κυρία Τσαχαράκη. Να μα λέει ότι το Υπουργείο βλέπει την υπόθεσή μα με ρεαλισμό ναι. και προσήλωση. Ναι, αυτό σημαίνει ότι ρεαλιστικά, φίλε μου, τον ήπιατε. Ρεαλιστικά, βλέποντά το, δεν προκύπτει, Ρε. Συγνώμη, δηλαδή θα ήθελα. Αλλά δεν δίναμε. Αυτή είναι η απάντηση του Υπουργείου. Σα σοβαρά τώρα. Ήμασταν το Σάββατο στη Βαβυλονία, σα είδαμε. Ναι. Ήσουνα απίστευτο. Ήσουνα πολύ ωραίο και προτείνω όποιον δεν είσαι να έτσι να σε δει στην επόμενη. Έλα, ξέχασα κάτι για του Σιριζέου πριν ρε η Αποστόλη. Αμάντια, έχει φαγωθεί με το ΣΥΡΙΖΑ, Λίγο, όπα, ε! Η Νέα Δημοκρατία είναι στα πράγματα, α ησυχτήρι. Συμφωνώ, αλλά κάνουν τελικά αντιπολίτευση. Σχολιάσανε πώ ήταν έτσι η μαρέβα στην υποδοχή του Μπομπέου που για το Σαλβάρι. Που ήταν σαν να μην πω στη α, λαϊκή. Α, α το έπανε. Νόμιζα θα τα αφήναν έτσι, ασχολίαστο. Πάλι καλά. Όχι, το έπανε. Άρα να που κάτι κάνουν. Εσύ που λε ότι way. δεν έχουμε αντιπολίτευση, ορίστε να ρωτήσω κάτι, Εκνέχη με αυτά που ακούω. Αυτό ο μαράκα ο Άδωνη. Ωπα, πώ Α, όχι, ναι, ο Άδωνη ναι, είναι. Τι πίνει και δεν μα δίνει, Το υπνοτικό. Α, όχι, αυτό το πουλάει άλλο. Το νανογιλέκο. Ξέρω εγώ τι πίνουν αυτοί βλαμμένοι. Έπτο που Δηλαδή μα θα τα λαμπάκια, μα την Για τα 6 εκατομμύρια τη Πάσκετρε, μαράκα που πήγανε. Αυτά τι δεν τα λένε τα πετάνε την μπάλα δεξιά Ερανάμεσά του. Και δεν κρατάει κανεί την ευθύνη. Τώρα δεν ήρθαν εδώ για να αναλάβουν. Οι ευθύνες ήρθαν εδώ για να επιρρύψουνε. Σκασμός! Αντε γάμιου πέσου αν Ανόμιζε εμένα, τσατίστικα. Και δεν κάνουνε καταλήψεις εκεί που έχουνε κενά, κάνουν καταλήψεις εκεί που είναι κακομαθημένα. Λέμε ότι ίσως θα έπρεπε να είστε λίγο πιο... Όχι εσύ προσωπικά, που κυβέρνηση και η Να μην το λέτε καθόλου! Είναι κακομαθημένα, τέλος δύο σε ένα είναι εδώ και προς τον δημοσιογράφο και προς τους μάθητες Στέλει ταλέντ όλο αυτό Δύο μηνύματα Κροατών Δουλεύω σε ΕΠΑ, ακούω την εκπομπή σας, θέλω να διαψεύσω τον Άδωνη ΣΟΠΑ Τα βιβλία ειδικότητα μοιράστηκαν σήμερα Φυσικά τα προβλήματα χώρου και καθαριότητας Πάρα πάρα πολλά Και το δεύτερο μήνυμα λέει Μιο, δεν μου αρέσει να κρίνεις τόσο εύκολα παιδιά που δεν ξέρεις από μία δήλωσή τους απλά. Στην ερώτησή σου η απάντηση είναι πως το παιδί της δεξιάς θα τα καταφέρει να πάει μπροστά λόγω βυσμάτων. Ναι, δεν είχα λάβει αυτή την παράμετρο υπόψη μου, έχεις δίκιο. Έχουν έρθει τα λεωφορεία, τα κτέλ δηλαδή που έχουν μπει στα λεωφορεία, στα δρομολόγια, αλλά όμως η οδηγή δεν είναι αθηναίοι. Σκηνέ Απύρου Κάλου εκτελήχθηκαν από το πρωί στα 10 λεωφορεία των κτέλ που επιστρατεύτηκαν από σήμερα προκειμένου να περιοριστούν τα φαινόμενα συνοστισμού. Οι οδηγοί ήρθαν στην Αθήνα από την Τρίπολη, το Ομπίργο, τα Γρεβενά και άλλε πόλει, δεν γνώριζαν του δρόμου τη πρωτεύουσα με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν GPS για να εκτελέσουν το δρομολόγιο, ενώ σε άλλε περιπτώσει ζητούσαν οδηγίε από του επιβάτε. Ο επιβάτη βοηθά τον οδηγό του λεωφορείου να ολοκληρώσει το δρομολόγιο από του Τρακομακεδόνε προ την κηφισιά ποδιγό συμβουλεύεται και το χάρτη του κινητού του τηλεφώνου. Καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής το GPS παραμένει ανοιχτό. Εσείς από πού έχετε έρθει; Εμείς εθαμα στην Τρίπολη. Ήση τακτέλη Τρίπολης λέμε. Τρίπολης, ναι. ναι. Το βάλαν απ την Τρίπολη να πάει στους Θράκο Μακεδόνες και να προσπαθεί να βγάλει άκρη μες στην GPSL και μέσα στην Αθήνα και στα δρομολόγια που πρέπει να κάνει. Θα ακούσουμε από το ίδιο ρεπορτάζ του Μέγκα. Ε, τι ακριβώς συνέβη. Είναι πολύ γελαφιρός ο τρόπος που οι συνάδελφοι περιγράφει μια σκηνή. Όμως το κέντρο της Αθήνας η ταλαιπωρία για τους επιβάτες συνεχίστηκε και σήμερα. Ένα ηλικιωμένο με μάσκα αναζητά μία τρύπα για να μπει στο λεωφορείο. Στη μεσαία πόρτα δεν έχει τύχει. Τρέχει προ την πίσω πόρτα. Πιάνεται από το χερούλι, ζητάει από μία στριμωγμένη κυρία να παραμερίσει. Ένα χέρι απλώνεται, τον αγκαλιάζει σχεδόν, τον ανεβάζει στο λεωφορείο. Η πόρτα κλείνει. Ο ηλικιωμένο άνδρα μπορεί να σταθεί μόνο κολλημένο στο τζάμι. Πείτε μου πώ θα μπούμε μέσα. Δεν θα φοβηθώ. Μόνο η μάσκα είναι τι να μου κάνει φασμάτιμη μάσκα. Όταν γίνεται χαμό ένα πάνω στον άλλον. Έπρεπε δήλωση από τον κύριο που ένα χέρι απλώθηκε και τον τράβηξε ενώ έψεχε να βρει τρύπα στη Μεσαία Πόρτα και στην άλλη ωραία σκηνικά στο κέντρο της Αθήνας είναι η ατομική ευθύνη που μας τα ζαλίζουν, ζαλίζουν κάθε μέρα κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος γιατί έχουμε τις παραγγελιές όπως κάθε Παρασκευή τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα, γεια σας Ήρθαν κάτι αμερικάνοι. Με φραγίδες και μελάνι, Τα συμβόλαια στο χέρι Να υπογράψουν κάτι γέρη. Έλα για την Παρασκευή συμπίλα Έλα το ήρθαν κάτι Αμερικάνοι του πάνω Εντάξει. Το Εντάξει Υπογράψανε εν μέρη Τα συμβόλαια οι γέροι Και τους πουλήσαν στα ξένα Δυο δολάρια τον έναν Πιέρωση για την παρασκευή, τα λόγια που έχουν επί εκάστοτε προτυπούργητες Ελλάδος, προς τους εκάστοτε πυργούς αμύνης και προέδρους των ενωμένων πολιτειών. Ladies and gentlemen, θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των ενωμένων πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη ποιητιά τους. Chuck Lou, welcome to Greece. Μετενωμένες πολιτείες. Πιστεύω ότι έχουμε και μοιραζόμαστε κοινέ αξίες, μοιραζόμαστε και κοινούς στόχους. Συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο, η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο να αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Αγαπητέ φίλε Μάικ, η επίσκεψή σου εδώ σφυριλάτησε έναν ακόμα κρίκο στους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδος-ΗΔΑ. God bless όσο λε mío, λα μάντο, νύο, λα I love you. Ω μυο, λα τελατιώνε, βία στη βία της εξουσίας, I love you. Μαντοναβία. Να σου μπορώ να φτιάξουμε κάτι για την Περασκευή. Θα βάλει αυτό που έλεγε τώρα ρε παιδί μου για το τι έφαγε Πομπέ, ο Πομπέο. Ο Πομπέο, θα... ο Πομπέο. Ο Πομπέο, ο Αποδιοπομπέο. Έτσι. Φράβομαι. Για να κάνουμε το, αυτό το λογοπαίγνω, το εύτοκο. Πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, να βάλει κάτι από αυτά. Να βάλει και το θείο που έλεγε όταν είχε πεθάνει ο Χριστόντουλο. που έλεγε Θυμάμαι, λέει είχαμε φάει παστίτσιο, Ατέλειο το παστίτσιο, ψάρια, ατέλειω τα ψάρια. Ποιο θείο? Είναι, ο τράγκας, Είναι βιντάζ αυτό το μπατίτα. Και μετά να βάλει και το φάγανε, φάγανε, φάγανε. φάγανε. Κυριακό Μητσοτάκη και Μάικ Πομπέο έφαγαν από κοινού στο μπαλκόνι του Πατρικού του Πρωθυπουργού. Το μενού του γεύματο ήταν βασισμένο αποκλειστικά σε συνταγέ τη Μαρίκα Μητσοτάκη, οι οποίε αναφέρονται και στο βιβλίο της Συνταγέ Με Ιστορία και περιελάμβανε Πολύ παστίτσιο. Φάγανε παστίτσιο και χόρτα. Κόκκινο και λευκό κρασί και φυσικά. Φάγαμε ατέλειο τα ψάρια. Ε, η παραδοσιακά εμεί χανιά, όταν καλοσορίζουμε κάποιον, έχουμε γραβιέρα, παξιμάδι, μέλι και. Σκάτα! Ένας γέρος με ένα μάτι λέει πρόκειται διαπάτη πάει να ρωτήσει κάτι του βγάλαν και τα άλλο μάτι Αγαπημένα μας Αποστόλη χαίρετε Γεια σας Ήθελα να βάλεις εσύ όποτε μπορέσει Την κυρία που σου είχε πάρει Και σου είχε πει για το ΕΑΜ και για τον Άρη Βενουχιώτη Ότι ήταν Αν ναι, δεν υπήρχε το ΕΑΜ θα ήμασταν ένα μονακό κατάλαβα Και μετά θα βάλεις καπάκι Τον ύμνο του ΕΑΜ που συμπληρώνεται 79 χρόνια Τι από την ίδρυσή του Ευχαριστώ Αυτή τη στιγμή έχετε μία εκπομπή ναι. Είναι κάποιο δημοσιογράφος, ο οποίο συνεχώ εκθιάζει το ΕΑΜ και το ΕΑΜ. Ωραία. Λοιπόν, πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία. Και θα δει ότι εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Τα ακού για Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Το ΕΑΜ έπρινε τα όπλα από του Άγγλου και έκανε δήθεν ότι θα σώζαν την Ελλάδα, δήθεν ότι έκαναν αντιστασιακού αγώνε με μερικέ κολογεφυρούλε, με μερικέ κολογεφυρούλε. Έχει τρελαβή, ρομα, <Ρι> <Ρι> Αλλά στην πραγματικότητα είχαν σκοτώσει πολλούς Έλληνες πατριώτες Και στη Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα <Ρι> ο, ο Βελουχιώτης, ο Κλάρας, τι έχετε να πείτε, το, ο Βελουχιώτης, ο μεγαλύτερος αλιταράς. <Ρι> Για την Παρασκευή, το παλικάράκι αυτό με το συγκρετημένο λόγο για τι καταλήψει ήταν υπέροχο. Να το κάνετε σε συνδυασμό με τη σκηνή από το Μάθε Παιδί μου Γράμματα, στη σκηνή που είναι ο Τσάκονα που λέει αυτά που λέει, να βάζετε το παλικάρι και το διαμαντόπουλο που του λέει. Ποιοι τα λένε αυτά, παιδί μου, αυτά τα λένε οι κομμουνιστέ. Τα έω πάω χρόνια τη δω την ταινία, του λέει στο τέλο εσύ κομμουνιστή, παιδί μου, και λέει ο Τσάκονα, όχι. Πρώτο και βασικό είναι να ρεώσουν τα τμήματα και να γίνουν έω 15. Εμεί έχουμε προτείνει, σαν συντονιστικό όργανο των 15 μελών των σχολείων τη Αθήνα, ότι το κράτο έχοντα δημόσια κτίρια μπορεί να κάνει να επιτάξει κάποια κτίρια, δημιουργώντα νέα τμήματα σε να αραιώσουν τα ήδη υπάρχοντα. Μα αυτά τα λένε κομμονίστε. Δεν πάει άλλο. Δεν δεχόμαστε να διακινδυνεύουμε κάθε μέρα τη ζωή μα, τη ζωή τη δικιά μα, των δικών μα, των ανθρώπων μα, των παππούδων, των γονιών μα, να γυρίσουμε σπίτι και να μην ξέρουμε τι μπορεί να του κολλήσουμε για Mi πασάγεινες Κόμονιστές I love you oh, oh, oh, oh, oh sole mio La mando mio La dione, I love you Όμι όλα τα λατσόνε, λατ βία στη βία τη εξουσία. I love you, my βία. Αφιέρωμα για την Παρασκευή και το όλα μοιάζουν μαγικά του Μαρκόπουλου. Που είναι σχετικά με του φίλου μα, χέρι. Να μην βάλω το άλλο που λέει: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Να βάλεις αυτό που σου Γεια yeah. Α πολύ αυτηρό Σου μ' αρέσει yeah. Είναι νύχτα Και τα αστέρια Μάτια σαν ορχήστρα Μας κοιτάνε Και όλα μα τα χρόνια Σαν πληγέ, Από μας φύγει Είδα ανθρώπου Σε τραπέζια Να τρώνε με 18 μασέλες Μα και στην Αθήνα τους Ευρωπαίους να φοράνε φουστανέλες Κι όλα μοιάζουν μαγικά, είναι μαζικά και διαρκώς αμερικανικά Μα αυτά και με αυτά τώρα, επειδή και τη Δευτέρα σπάσαν τα νερά της αδερφής μου, βάλω μου για την Παρασκευή τα νερά της Μαγούλας. Μαγούλα τη λένε τα αδερφή σου? Καλά μαλαίκας είσαι! Όχι, τη λένε Ρεβέκα. Α, εντάξει. Σπάσαν τα νερά της Ρεβέκας, λοιπόν. Αυτό, αυτό.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 έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό κρατάω Ναι, ναι, ναι Ετοιμόγενη Μαγούλα Τι ετοιμόγενη βρε μαλαίκα, εσείς είσαι πάλι, ποιος είναι Δεν σου πάνε να μαζέψει τα νερά με τον Κουβά Τα μαζεύουμε δω στο σκύριο Τόσες προτάσεις κάνουν έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα Δεν θα πάει στα γόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι Να μην ξέρει που να δώσεις τη φωνή σου να παρακαλάς προσκυνητής για τη ζωή σου. Ο πολυμήχανος, αστός, ολοφίγουρα η δουλειά σου να πάντοτε χασούρα. Τίγκα με σκουπίδια ο αιώνας Όλο δεν ουδεγενεί ο χιμωνάκις, όλα μοιάζουν μαγικά, είναι μασικά, για προπαντός Αμερικάνικα. Θέλω να συνδυάσουμε δύο πράγματα που ακουστεί στη χθεσινή εκπομπή Έγω ξέρεις τι θέλω Τι θέλεις Θέλω να το κάνω, με τη μαμά σου Πέτα μακριά τα κλειδιά της καρδιάς σου Θέλω να το κάνω, με τη μαμά σου Για σένα τώρα, νιάς σου Μιά σου και γυμνά σου Θέλω να το κάνω, με τη μαμά σου άμα χάσω ε... Δεν έχω δει, αλλά, γενικώς Θέλω να το κάνω, με την μαμά σου ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, άκουσα τώρα κάτι. Επειδή πήρε μια γυναίκα και ήταν πολύ συγκινητική από τη δράμα που σου έλεγε για τον πατέρα τη που σκοτώσανε κάτι τέτοιο, το θυμάσαι. Ναι, ναι, από τη δράμα. Μπράβο, ναι. Μιλάγατε και για τα ψεκασμένα από τι αίρε και γενικά τα περισσότερα από τη Μακεδονία που είναι ψεκασμένα. Θέλω να μου βάλει στη διεθνή στα ποντιακά και να ακούσει όλο ο κόσμο κάτι το οποίο δεν το έχουμε ψάξει και είναι ισορικά αποδεδειγμένο. Ότι δυστυχώ τη Μακεδονία δεν υπάρχει αριστερά και υπάρχουν πάρα πολλοί φασίστε πόντοι Μικρασιάτες, γιατί αυτό όταν έγινε ο εμφύλιο, το 70% των ποντίων και μικρασιατών οι αριστεροί ή εκτελέστηκαν ή φύγανε. Ωρεξιού που πώς... τη βρίσκει κάθε μέρα, παιδάκι μου. Ωρε φίλα, αφού διαβάζω η ιστορία, τι να κάνουμε. Γι' αυτό παντού στην μάτρα, στην Αθήνα, παντού οι πρόσφυγε και οι πόντι είναι προοδευτικοί και στη Μακεδονία είναι φασίστες και ψεκασμένοι. Δεν φταίνει πόντι, οι και οι πρόσφυγε, ότι το καλό κομμάτι έφυγε και μείνανε οι μαρκέ εκεί. Αλλά βάλουμε και τη διεθνή αποδιακά. Σκοθέ τώρα η μέρα γίδεται καλό Απέσατερτε και σαπίνα σκοθέστεν έρθεν ο καιρό ένα τώρα αβουτώ η μάχη ασολέν το Ιστερνόρ, το ίδερνασιονάλε δεν είμαι ντόνα, γλυκών. Χωρί αισθήματα και προγραμματισμό, με τα κόλπα του έγευσα με τρελού. Αχ, που σε πόνα και που σε φυγάνει. Ευτυχώ που ο κόσμο δεν τα χάνει. Εμένα μου λες. Ξέρω ότι είναι πολύ νωρί για Παρασκευή και Παραγγελία, αλλά τώρα μου ήρθε. Κούγα κονσέρβα την κοντή τη Παρασκευή που μιλούσε η Ντόρα και έλεγε: Τι ωραία, τα έλεγε για τι βάσει. Βάζει και το τραγουδάκι με τα μισούμπρια. Πια είναι αυτή η μαμά σου, Είναι αυτή η μεγάλη σου αδερφή. Και θα το αριάξει εκεί πέρα, θα βάζει και λίγο κούλι και θα γίνει πολύ ωραίο. Μια ιδέα. Το ας... τραγούδι θέλω το... να το κάνω με τη μαμά σου, mm. ανώμαλε. Αν δεν ήμουν ανώμαλο, θα σα ακούγα. Αναδεικνύεται πάρα πολύ η σημαντικότητα τη σούδα. Θα μου πείτε εσεί κυρία Πακογιάννη, μου δεν ξέρετε πόσο σημαντική. Εγώ την ξέρω. Αλλά καλό είναι να το μάθουν και οι υπόλοιποι. Η μαμά σου είναι αυτή. Η μεγάλη σου αδερφή. Με την αδερφή μου την κυρία Πακογιάννη, Προφανώς έχουμε μια πολύ στενή προσωπική σχέση. Δεν συμφωνούμε σε όλα πολιτικά. Ουψ, κι άλλοι θα κάναν την κάφα αυτή. Με μεγάλη αδυναμία στο μόνο γιο. Μετά από τρει ε, κόρε. Πέτα μακριά, τα κλειδιά τη καρδιά σου. Θέλω να το κάνω. Με τη μαμά σου. Καταπληκτικό. Για σένα τώρα, μια σου, σου και σου. Θέλω να το κάνω. Με την κυρία Πακογιάνη, Θέλω να το κάνω Με την, την... κυρία Ακώ Θέλω να το κάνω Με την σημαντικότητα τη ούδας Κι αν τραγουδώ Σε δρόμους, σε βουάτ Σε συναπλίες Και λέω πάντοτε τι ίδιες ιστορίε. Είμαι κι εγώ Ένα πλευρό Απ' το πλευρό σα. Μια στιγμή για τον πολιτιμό και το σας. Όλα Καλά μαγικά είναι μαζικά.